εις το όνομα του Πατρός και του Ιεύου και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύει ο του Πνεύματος της αληθίας του Πανταχού Παρών για τα πάντα πληρών, ο θησαυρός να γραφθούν και ζωής χορηγός ελευθεία και ασκήνωσε ο και καθάρισουν εμάς ο βάσος σκυλίδος και σώσουμε αλεθίδες ψυχάς, εμάς. Καλησπέρα. Γνωρίζουμε οι περισσότεροι, ίσως όλοι, κάποια πράγματα της πνευματικής ζωής κάποια στοιχεία της πνευματικής προσπάθειας του ανθρώπου αλλά το σημαντικότερο δεν είναι αυτό αλλά να υπάρχει διάκριση στην πνευματική μας πορεία και να έχουμε γνώση και συνείδηση κάποιων στοιχείων που μας ελευθερώνουν και μας φέρνουν κοντά στον Θεό. Δεν είναι αρκετό κανείς να ξέρει με το μυαλό του διανοητικά κάποια πράγματα, αλλά να έχει εμπειρία πρακτική της πνευματικής ζωής. Άλλο είναι αυτό το να έχω πρακτική εμπειρία του πνευματικού αγώνος και άλλο θεωρητικά να διαβάζω, να ακούω και να κατανοώ. Υπάρχουν <coughs> κάποια στοιχεία τα οποία μας είναι πολύ χρήσιμα που εκφράζουν τη μέθοδο της πνευματικής ζωής. Δηλαδή μπορεί να έχω διαβάσει κάτι αλλά δεν ξέρω στην πράξη πώς να το διαχειριστώ για να με πάει κοντά στον Θεό. Μπορεί να έχω διαβάσει κάποια πράγματα, αλλά να μην ξέρω στην πράξη πώς να το διαχειριστώ για να έχω σωστή στάση με τον εαυτό μου. Αυτό έχει να κάνει με την διάκριση. Να διακρίνω δηλαδή πότε λειτουργεί το Πνεύμα του Θεού Πότε είμαι στην αλήθεια, πότε είμαι στο ψέμα. Πότε αυτό είναι μία παγίδα και ένα εμπόδιο και πότε αυτό είναι μία οθητική δύναμη προς τον Θεό. Άλλο λοιπόν η θεωρία και άλλο η πράξη κατά αυτή την έννοια. Για παράδειγμα, μπορεί να ακούσουμε κάποιες έννοιες προσευχή, αγάπη, ταπείνωση, αλλά στην πράξη αυτό πώ γίνεται ή μάλλον Πότε στην πράξη αληθινά είμαι στην αγάπη ή στην ταπείνωση. Πολλές φορές η αγάπη μου είναι εγωισμός. Πολλές φορές η ταπείνωσή μου είναι μικροψυχία. Ποια είναι τα στοιχεία εκείνα που αληθινά και στην πράξη θα ζω αυτό που θέλω και γνωρίζω θεωρητικά. Σήμερα θα δούμε μία παράμετρο αυτής της πορείας μας και είναι χρήσιμο. Να την έχουμε υπόψη. Έχει να κάνει με, την, με τον τρόπο προσέγγισης της πνευματικής ζωής. Θα διαβάσουμε ένα κείμενο από το γεροντικό για να μπορέσουμε μετά να προχωρήσουμε παραπέρα. Ακούστε το λοιπόν. Ένας γέροντας είπε στον υποτακτικό του να, γεωργήσει, να καλλιεργήσει ένα μεγάλο αγρό. Έφυγε ο γέροντας και ο υποτακτικός σου λόγω της πολύς ζέστης αλλά και της μεγάλης εκτάσεως του αγρού άρχισε να συλλογίζεται. Πώς να τον καλλιεργήσω, θα κουραστώ. Την άλλη μέρα επιστρέφει ο γέροντας και του λέει ο υποτακτικός «Γέροντά μου, πώς να το κάνω αυτό που μου ζήτησες μέσα στη ζέστη, αυτό θέλει χρόνια να γίνει». «Λάθος έκανες παιδί μου», του λέει ο γέροντας Μόνο αυτή τη γονίτσα σου είπα να κάνει. Εντάξει, αυτή τη γονίτσα να την κάνω, απαντά χαρούμενο υποτακτικό. Έκανε εκείνη τη γονίτσα και μεταλέγει στο γέροντά του. Μόνο αυτήν. Δεν κουράστηκα καθόλου. Έχω τόσο, τόση ημέρα ακόμα μπροστά μου. Κάνε και εκείνο το κομμάτι, το απαντά το γέροντα. Όταν το τελείωσε και αυτό, ξαναρωτά: Να κάνω και το πιο κάτω. Όχι, αύριο του λέει ο γέροντα. Τώρα πήγαινε να προσευχηθεί. Την επομένη έκανε ένα ακόμα κομμάτι και σε τέσσερις ημέρες τελείωσε τον μεγάλο αγρό. Δεν χρειάστηκε ένας χρόνος. Έτσι συμπεριφέρεται και ο Θεός μαζί μας. Μας λέγει, σκαλοπάτι, σκαλοπάτι να ανεβούμε. Διότι εμείς είμεθα ανοικανοποίητοι, βιαστές, βιαστικοί και εγωιστές. Έχουμε υπερβολικές απαιτήσει από τον εαυτό μας και γι αυτό οι αποτυχίες μα. Ένα στοιχείο δεν είναι αυτό τη μενατικής ζωή. Λέμε να αγωνιστούμε, αλλά με ποιον τρόπο. Με ποια διάθεση, με ποια εσωτερική επίγνωση των δυνατοτήτων μας, της καταστάσεως μας. Λοιπόν, εδώ μας λέγει ο Γέροντας όταν δούμε εμείς, ιδίω όταν ο άνθρωπος είναι ανώριμος και σε κατάσταση πτώσεως, θέλοντας να ξεφύγει από την πτώση του, όχι γιος, δηλαδή μέσα από τη μετάνοια, αλλά να ξεφύγει με τις δικές του δυνάμεις θέλοντας να ισορροπήσει για αυτή την έλλειψη δημιουργεί φαντασιώσεις για σκητικά επιτέχματα. Να κάνω σπουδαία πράγματα, να καλύψω το κενό και έτσι πέφτει πιο κάτω. Αυτό είναι η ανοριμότητα του εγωισμού μας που σημαίνει θέλω να υποκαταστήσω εγώ τον Θεό και να αναλάβω τον εαυτό μου και να τον σώσω. Ενώ ο Θεός ξέρει και μας υποδεικνύει αυτό που έχουμε υπόψη μα. Αυτό που έχουμε, που έχουμε ως δυνατότητα. Όταν λοιπόν κανείς αδρανοποιηθεί, έχει μεγάλους στόχους. Και αυτό που τον ταράσει, και είναι το δαιμονικό. Έρχεται να σκεφτεί πω πω... «Πόσα έχω να κάνω. Πέρασε ο χρόνος μου. Και τι κάνω. Τελικά δεν κάνω τίποτα. Αυτή η σκέψη με καθυλώνει. Και δεν κάνω τίποτα γιατί αρνούμε τον Θεό με αυτόν τον τρόπο. Είναι η έκφραση του εγωισμού μου. Η διάκριση είναι να κάνω αρχή, να ξεκινήσω. Και πολλές φορές η ραθυμία μας, επειδή δεν θέλουμε να κάνουμε αρχή, λέμε τώρα εγώ δεν είμαι για ένα-δύο, είμαι για δέκα, δε, αφού δεν μπορώ και τα δέκα σταματώ. Για το μισό είμαστε. Να κάνουμε μόνο; Να κάνουμε ξεκίνημα. Έτσι λοιπόν, στην πνευματική πορεία, αυτό που έρχεται καταρχήν ο διάβολος να μας βάλει και εμείς ευχαρίστως καλλιεργούμε, είναι να δούμε πω, πω, πόσο δύσκολο είναι, πού να προχωρήσω, τι να προλάβω, τι να κάνω, είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι δύσκολα γιατί δεν ξεκινήσαμε. Η δυσκολία όλοι είναι να κάνουμε αρχή. Εμείς κάνουμε αρχή μόνο με το μυαλό μας. Όλος ο αγώνας μας εμάς είναι μόνο με το μυαλό μας. Φανταστικά δηλαδή αγωνιζόμαστε. Και όσο δεν κάνουμε πράξη και δεν κάνουμε αρχή πράξεως θεωρητικολογούμε, φιλοσοφούμε, άμπελο φιλοσοφούμε και θεολογούμε. Αυτό που χρειάζεται κανείς είναι να πει βάζω αρχή, το ελάχιστο να κάνω για να προχωρήσω. Αν κανεί δει τον όλον του αγώνα μπροστά τρομάζει. Πρέπει να ξεκινήσει λίγο λίγο. Και πολλές φορές και ο ίδιος ο Θεός μας οικονομεί και κλείνει. Προς, μας τυφλώνει και δεν βλέπουμε όλοι μας την πραγματικότητα. Δεν είναι πάντα χρήσιμο να ξέρω τα χάλια μου έτσι όπως πραγματικά είναι. Δεν το αντέχουμε. Και βαθμιαία ο Θεός μα ανοίγει τα μάτια και μα ανοίγει τον δρόμο και προχωρούμε λίγο λίγο. Πρέπει λοιπόν... Και είναι πολύ σημαντικό να ξέρει ο καθένας το μέτρον του. Που μέτρον του δεν είναι μόνο οι δυνατότητες μου. Αλλά πόσο διάθεση έχω. Και αυτό λίγο λίγο να το ενεργοποιώ. Εμείς όμως είμαστε ανικανοποιητοί. Δεν αρκούμεθα με το ένα. Αυτό είναι κόλαση. Δεν αρκούμε με αυτό που μου δώσετε. Θα σα κάτι άλλο. Θα έχω αυτό, αλλά δεν μπορώ παραπάνω. Γιατί δεν με έχω και το παραπάνω. Όπω λέει ο Άγιο Σιλωνός τον υπερήφανο και στον παράδεισο το βάλει σαν νιώθει κόλαση. Γιατί λέει, γιατί δεν είμαι πιο ψηλά από του άλλου. Τον ταπεινό λέει και στην κόλαση το βάλει σαν νιώθει ο παράδεισο. Γιατί θα δίνει τη θέση του στον άλλον. Αυτό πρακτικά σημαίνει, τι, μας φαντάζει μα κάτι πολύ απόμακρο αυτό. Όχι, πάρα πολύ συγκεκριμένο είναι. Όταν είμαι θα ανικανοποιεί αυτό είναι. Ας αφήσουμε τα πνευματικά και στη ζωή μας την κοσμική. Όταν δεν χορτάνουμε το ένα, δεν ικανοποιούμε να θέλουμε το άλλο και θέλουμε κάτι άλλο. Είναι κόλαση αυτό. Έχουμε τη φαντασία ότι για μας είναι τα πάντα. Και δεν πρέπει να αφήσουμε κάτι που δεν θα χορτάσουμε. Γιατί, Γιατί απλούσταται και το ελάχιστο που γεβόμαστε δεν το γεβόμαστε αληθενά. Δεν γεβόμαστε ζωή. γευόμαστε μίαν απομονωμένην, ξεκομμένην ειδονήν, που δεν έχει διάρκεια, δεν έχει αντοχή. Η, α, η, η αδυναμία λοιπόν να ζήσουμε στο βάθος της ζωής μας γεννά την επιθυμία για το ένα, για το άλλο, για το παράλληλο. Αυτό είναι κόλαση. Δεν έχει ησυχεί ένα άνθρωπος. Και ένα άλλο στοιχείο αυτού του ανεκανοποίητου είναι το διαστικό. Τα θέλουμε όλα γρήγορα, δεν έχουμε υπομονή για να προλάβουν να ζήσουμε και κάτι άλλο. Και οι απαιτήσει μας είναι υπερβολικές. Από τον εαυτό μας και από τους άλλους. Γι' αυτό έχουμε αποτυχία. Ο ανεκανοποιητός άνθρωπος δεν, είναι, δεν απαιτεί μόνο από τον εαυτό του. Απαιτεί και από τους άλλους. Γι' αυτό είναι τύραννος. Δεν έχει δυνατότητα, δεν έχει επίκεια. Είναι πολύ λοιπόν σημαντικό να γνωρίζουμε το μέτρο μας χωρίς να απογοητευόμαστε και να έχουμε ελπίδες. Για να είμαστε πραγματικοί, να είμαστε συγκεκριμένοι, να είμαστε ουσιαστικοί σε αυτή την πορεία. Έτσι λοιπόν, όταν ακούμε ή διαβάζουμε κάποιο λόγο για τον Θεόν, δημιουργείται τι, επιθυμεί να το εφαρμόσουμε. Εθουσιαζόμαστε από κάτι, διαβάσαμε, ακούσαμε και μα έρχεται η επισημία να κάνουμε πράξη. Αλλά τι γίνεται, θέλουμε γρήγορα αποτελέσματα και έτσι δεν προχωρούμε. Όταν δεν έχουμε γρήγορα, το αποτέλεσμα γρήγορα, λέμε, τι έγινε τόσα χρόνια, τι κατάφερα. Εμείς θέλουμε την πρώτη στιγμή να έχουμε εμπειρίες Αγίων. Να δούμε θαύματα. Να έχουμε προαρατικά. Να έχουμε αποκαλύψεις Θεού. Πριν καν ξεκινήσουν η δεκασία μετανοίας. Είναι πολύ, λοιπόν, σημαντικό να μην βιαζόμαστε να προχωρήσουμε και να έχουμε αποτελέσματα. Εάν δεν είναι η πρόόδος μας, το προχώρημά μας, παράλληλο με τη διάθεσή μας και την πίστη μας, θα εκτεθούμε. Τι μπορεί κανείς να προτείνει; Να ασκούμε την ευχή, την προσευχή; Το όνομα του Κυρίου να επικαλούμεθα; Όταν επικαλούμε το όνομα του Κυρίου, έρχεται η χάρη του Θεού, η ενέργεια του Χριστού στην καρδιά μου και να αγωνιζόμαστε με απλότητα και, τι, και το πιο σημαντικό είναι ποιο είναι. Να μην περιμένουμε αποτελέσματα Να μην περιμένουμε αποτελέσματα, αυτό να το καταλάβουμε Γιατί απλούστατα, δεν μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα, ενδιαφέρει ο Θεός Όταν με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα Σημαίνει προσευχή μου. Είναι ένας μονόλογος με τον εαυτό μου. Δεν είναι διάθεση και διαδικασία σχέσης με τον Θεό. Έτσι λοιπόν, άνθρωπος που αποβλέπει στο αποτέλεσμα δείχνει ότι δεν ενδιαφέρεται για τον Θεό. Δεν κάνει το καλό για τον Θεό. Τον κάνει για τον εαυτό του. Γι' αυτό δεν καρποφορεί ο άνθρωπος. Δεν χαίρεται. Όταν εγώ θα ακολουθήσω μια πνευματική ζωή για να έχω ένα αποτέλεσμα, για να κερδίσω κάτι... Και κάνω το καλό, το κάνω για τον εαυτό μου. Για να είμαι αποτελεσματικός σε αυτή την πορεία και να επιτύχω αυτό που φαντάζομαι. Δεν το κάνω για τον Θεό. Όταν εγώ ζητώ να ακολουθήσω μια πορεία για να αισθάνομαι καλά, και αν δεν αισθάνομαι καλά, παρατό την προσπάθεια και τον αγώνα, αυτό λοιπόν που κάνω δεν είναι σχέση με τον Θεό. Είναι μια εκμετάλλευση του Θεού. Για να μπορέσω να γίνω εγώ Θεός χωρίς τον Θεό. Να ικανοποιηθούν δηλαδή οι ανάγκες μου, οι επιθυμίες μου. Μα όλη η σχέση με τον Θεό είναι σταύρωμα των επιθυμίων μου και άφημα στον Θεό. Έτσι λοιπόν, εμείς θέλουμε τα αποτέλεσματα αμέπως αμέργων. Άμεσα. Αμέπως αμέργων είναι οι τι αποφάσει μα να εκτελούμε. Εμεί τι κάνουμε. Δεν αποφασίζουμε, αλλά θέλουμε άμεσα τα αποτέλεσματα. Δεν αποφασίζουμε να εκτελέσουμε άμεσα και θέλουμε άμεσα αποτελέσματα. Αυτό που έχουμε να γίνει είναι άμεσα να εκτελέσουμε τι αποφάσει μα. Να μην αναβάμε. Αυτό μα εμποδίζει είναι οι μεγάλε προσδοκίε που δίνουμε στον εαυτό μα. Και κατευθείαν πάμε στην αγιότητα. Αγιότητα είναι να αποδεχθούμε την κατάστασή μας. Να πάρουμε στα σοβαρά τον εαυτό μας και να αρχίσουμε ταπεινά σε αυτό που μας χάριζει ο Θεός να προχωρούμε. Να μην τρομάζουμε τις ασθένειες μας. Να μην τρομάζουμε τις αμαρτίες μας. Να μην τρομάζουμε την κατάντια μας. Αυτό λοιπόν που αφορά εμάς είναι να αποφασίσουμε να εκτελέσουμε αυτό που μας φανερώνεται. Το υπόλοιπο, τι αποτέλεσμα θα υπάρχει του Θεού, δεν είναι δικό μας. Εάν εμείς όμως θέσουμε τις δικές μας προσδοκίες μπροστά μας, ακολουθούμε το δικό μας δρόμο. Και αποκαλύπτεται με αυτόν τον τρόπον, ο εγωισμός μας και η ματαιοδοξία μας, που μπορεί να υπάρχει και στην πνευματική προσπάθεια. Θέλω να γίνω τέλειος, γρήγορα, άμεσα, αλλά όχι για να ανοιχτεί η καρδιά μου στον Θεό και να προσκυνήσω και να λατρεύσω τον Θεό, αλλά για να ανέλθω πνευματικών επίπεδων. Τα διάφορα φιλοσοφικά συστήματα έχουν αυτή την παγίδα. Αγωνίζονται για να βελτιωθούν, για να ανέλθουν επίπεδα. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Εμάς μας ενδιαφέρει να φουντώσει η καρδιά μας για τον Θεό. Γι' αυτό το λόγο δεν μας νοιάζει το αποτέλεσμα. Μας ενδιαφέρει να μένουμε στον Χριστό εξελεξά μην παραρευτείστε εν το οίκο Κυρίου ή εν τη σκηνό μας η αμαρτωλής προτιμώ να είμαι ριγμένος πεταμένος κοντά στον Θεό παρά να είμαι στα παλάτια των αμαρτωλών έτσι λοιπόν ο εγωισμός αυτός της ανάγκης μας για αποτελεσματικότητα και επιτυχία πέραν το δυνατοτήτων μας μας οδηγεί πού μας οδηγεί στην λύπη και η λύπη εμποδίζει την ψυχή να προχωρήσει. Θα δούμε τώρα και αυτό είναι σήμερα το θέμα μας ότι η λύπη είναι ο μεγαλύτερο εμπόδιο στην πορεία του ανθρώπου για τον Θεό. Αλλά και στην καθημερινή μας πορεία. Η λύπη. μη φανταστείτε, είναι χειρότερη η λύπη και από τον διάβολο. Η αμαρτία ξεπερνιέται, ο διάβολος πολεμά... πολεμείται, η λύπη όχι καθυλώνει τον άνθρωπο είναι ένα άσχημο πνεύμα που καταλαβάνει την ψυχή του ανθρώπου και δεν μπορεί να προχωρήσει και η λύπη αυτή μπορεί να στηρίζεται στις καλές διαθέσεις του ανθρώπου να προχωρήσει πνευματικά και δεν τα καταφέρνει δεν έχει και το να θέλουμε να θέλουμε σωστά έτσι λοιπόν περιπίπτει ο άνθρωπος σε δύο καταστάσεις σε ένα δίπολο που τον τρελαίνει από τη μια η ραθυμία και από την άλλη η λύπη. Από τη μια η που δεν θέλουμε να προχωρήσουμε και να αναλάβουμε την ευθύνη μας και από την άλλη αποτέλεσμα τούτου η λύπη. Ραθυμία, απογοήτευση, εγκατάλειψη, βιασύνη να διεθνάσουμε τα πράγματα Λύπη. Είναι δύο όψεις αυτές οι καταστάσεις, η ραθυμία, η ακηδεία και η λύπη, τη ίδια παραμέτρου του εγωισμού μας. Η λύπη λοιπόν και η ραθυμία τι κάνει, Εξαντλεί την ψυχή του ανθρώπου, απονευρώνει, αποδυναμώνει την ψυχή του ανθρώπου. Που έχει ως κοινή βάση την ιδιορυθμία του εγωισμού μας. Η ιδιορυθμία είναι τεράστιο πρόβλημα στην πνευματική μας ανάπτυξη. Ο καθένα μας φτιάχνει κάποιες ιδέες για τον εαυτόν του, κάποια κουτάκια, κάποια οχυρά. Και αυτά είναι τα στοιχεία της απομάκρυσης του από τον Θεό, της απομόνωσης του από τον Θεό. Το ότι ο άνθρωπος ξεκόβει από τον Θεό, αρνείται το θέλημά του και φτιάχνει ο ίδιος ένα δικό του θέλημα που το περιγράφει ως θέλημα του Θεού. Αυτή μας λοιπόν η ιδιοριθμία είναι που γεννά αυτές τις καταστάσεις. Η ραθμία λοιπόν και η λύπη διώχνουν, κλέβουν την ενεργητικότητα της ψυχής. Πολύ σπουδαία έκφραση, η ενεργητικότητα της ψυχής. Αν μπορούσε κανείς να περιγράψει σήμερα, ποιο είναι το κυριότερο χαρακτηριστικό σαν ε, κατάσταση της αμαρτίας, είναι η απουσία της ενέργειας της ψυχής. Η ψυχή μας δεν έχει ενέργεια. Τι εννοούμε, όχι ενδιαφέροντα να τρέξω από εδώ από εκεί αυτό, είναι η αποθέωση του ότι η ψυχή είναι νεκρή. Η ψυχή μα σήμερα δεν έχει ενέργεια, δεν έχει ζωή, δεν έχει δυναμική, δεν έχει ζωντάνια, δεν έχει όρεξη, δεν έχει αναζήτηση. Κουράζεται και εξαντλείται απ' όλα. Ήδες, τα νοήματα τα έχει φάει τόσο πολύ στα κεφάλια του άνθρωπος που εξαντλείται εσωτερικά. Γιατί εξαντλούμεθα, γιατί ακούσαμε πολλά πράγματα, κατανοήσαμε από πολλά πράγματα και τίποτα δεν ζήσαμε από αυτά. Αυτή η διάσταση, αυτού που ακούω, αυτού που γνωρίζω και αυτού που δεν ζω, τι κάνει Καταστρέφει Το περιεχόμενο αυτό των εννοιών Όταν μιλώ για αγάπη Διαρκώς αλλά δεν τη ζω Μέσα μου ξοδεύεται Καταναλώνεται Διαστρέφεται αυτή η έννοια Και η ψυχή μου δεν μπορεί να έχει ενέργεια Για την αγάπη Αν μιλώ για την προσευχή, Αν μιλώ για τον Θεό Αλλά δεν ζω καθόλου τον Θεό ο, Δεν προσβάλλεται τόσο πολύ η έννοια του Θεού μέσα μου Που με κάνει να είμαι για τον Θεό Γι' αυτό είναι προτιμότερο αν δεν ζούμε για τον Θεό και δεν θέλουμε να μην ομιλούμε καθόλου και να μην ακούμε καθόλου για τον Θεό. Αν δεν είμαι θα έτοιμοι να μπούμε σε μια διαδικασία ζωνή σχέση με τον Θεό είναι προτιμότερο να μην μιλούμε και να μην ακούμε και να μην διαβάζουμε καθόλου για τον Θεό. Γιατί θα μα κουράσει αυτή η έννοια του Θεού και θα παραχαραχθεί και θα σχημίνει η έννοια του θέμα στην καρδιά μα. Και θα χάσει η καρδιά την ενέργεια τη ζωντάνια που έχει για αυτό το όνομα. Αν μιλώ για τον Χριστό διαρκώς αλλά δεν συγκινούμε βιωματικά μέσα στη δεκασία προσευχής μαζί Του ότι αυτό τι κάνει Προσβάλετε μέσα στη συνείδησή μου η έννοια του Χριστού δηλαδή κακοχαρακτηρίζεται μέσα μου μου γίνεται αδιάφορος ο Χριστός μου γίνεται μια ανάμνηση ξοδεύεται μέσα μου η έννοια του ονόματος αυτού και η ψυχή χάνει τη τη. Έτσι, λοιπόν, η ιδιορυθμία μας αυτή εκφράζεται από την διάθεση να ετελέχουμε όλα και να τα καθορίζουμε όλα και μάλιστα με έναν βιαστικόν τρόπο. Η ίδια η φύση, όπως ο Θεός την οικονόμησε, μας δείχνει την πορεία. Μόλις συλληφθεί, μόλις λυσκυοφορηθεί ο άνθρωπος, δεν γεννιέται κατευθεία. Πέρναε κάποια δεκαετία εννιά μηνών. Όταν γίνεται ο άνθρωπος, δεν γεννήται ξαφνικά μεγάλος. Πέρναε μια πορεία. Η διαστροφή μα είναι σήμερα και αυτή είναι η πτώση μα, και αυτό είναι το πνεύμα του αντιχρήστου. Αν θέλετε, πατάμε ένα κουμπί και όλα θέλουμε να γίνουν ξαφνικά. Χωρί υπομονή, χωρί κόπο, χωρί αγώνα. Γι' αυτό εύκολα απογοητευόμαστε. Εύκολα τα χάνουμε. Γι' αυτό δεν μπορούμε τίποτα να φτιάξουμε. Λέμε: Ωραία, τα χάλια μου έχω με 40 χρόνια. Πω, τι έχω κάνει στη ζωή μου. Πού τώρα Θεό, μακριά είναι για μένα. Ξεκίνα λίγο, λίγο. Εκείνο το λίγο, λίγο είναι ο Θεός για σένα. Εκείνο το λίγο, λίγο είναι η ταπεινωσή σου. Αυτό είναι το φιλότιμό σου, αυτό θα αγαπήσει ο Θεός. Αυτό θα ενθουσιάσει τον Θεό. Όταν δεν έχω δυνατότητες πολές και εγώ κάνω προσπάθεια. Πότε εμείς είμαι άνθρωποι, είμαστε άνθρωποι άνθρωποι και βλέπουμε κάποιο παιδάκι μικρό να σκοντάει ένα βράχο κατώ κιλά και συγκίνουμε πάνω να το βοηθήσουμε ο ήδη ο Θεός θα μας δει εμάς θα μας βοηθήσει ας ξεκινήσουμε να κινήσουμε το βάρος μας να ενεργοποιηθούμε Αυτός λοιπόν που φοβάται τους λογισμούς Του τα πάθη Του την αμαρτία Του την αθεία Του την έλλειψη του Θεού τη ζωή Του αυτός που δεν ξέρει τι κάνει και αποφασίζει και ξαναποφασίζει φανερώνει ότι είναι άπιστος. <Κι> τι σημαίνει άπιστος, δεν εμπιστεύεται τον Θεό. Δηλαδή τι έχει κάνει, έχει επικεντρώσει το κέντρο στο οποίο αναφέρεται και εμπιστεύεται τον εαυτό του. Γι' αυτό μας τρομάζουν οι λογισμοί μας, οι απιστίες μας, οι αμαρτίες μας, γιατί έχουμε στηρίξει τη σωτηρία μας τον εαυτό μας. Έχουμε επενδύσει την αποτελεσματικότητα των ενεργειών μας στον εαυτό μας. Γι' αυτό μας τρομάζει η αθεΐα μας, δηλαδή η έλλειψη του Θεού από τη ζωή μας. Γι' αυτό ο άνθρωπος είναι διψυχος, δεν μπορεί να πάρει αποφάσεις, αποφασίζει και ξαναποφασίζει. Δεν είναι σταθερός, δεν είναι ήσυχος, αναβάλει και ανανεώνει τις προσδοκίες και τους στόχους του, περιμένοντας κάτι καλύτερο να ζήσει. Αυτή η ταραχή και αυτή η διάσπαση είναι η απιστία μας. Που σημαίνει ότι δεν εμπιστεύομαι τον Θεό και δεν αφήνουμε στον Θεό. Τι κάνω? Προσπαθώ να τον αντικαταστήσω, να υποκαταστήσω τον Θεό με τον αγώνα μου. Όταν στην πνευματική ζωή έχουμε άγχος και έχουμε λογισμούς, και έχουμε ταραχή, είναι δηλωτικόν αυτού του πράγματο. Ότι θέλω εγώ να γίνω ο Θεό του εαυτού μου και να κάνω κουμάντου και η ελπίδες μου είναι στον εαυτό μου, όχι στον Θεό. Και θέλω να υποκαταστήσω τον Θεό. Όταν έρχεται κάποιο και εξομολογείται για κάποια μεγάλη του αμαρτία, όπω είναι Θεοίρο και κλαίει και του λέει συγχωρημένο και λέει, Μα εγώ δεν το αισθάνομαι. Και τι πρέπει να κάνω για να συγχωρηθώ. Να κάνω τόσε μυστείε, τόσε προσευχέ. Αυτό τι σημαίνει. Αυτή η στάση είναι η πλέον εγωιστική. Γιατί λέω στον Θεό, δεν είναι αρκετή η σταυρική σου για να με συγχωρέσεις. Πρέπει να συμβάλλω και εγώ κάπως για να εξηλαιωθώ. <Τι>, τι γίνεται τότε. Αυτός που τα έκανε ο Ελληνός Θεός. Ο αγώνας τότε τι νόημα έχει. Δεν έχει το νόημα της εξηλαίωσης. Έχει το νόημα της ευχαριστίας και της αφύλαξης της χάρης που μου έδωσε ο Θεός. Δεν ξεπληρώνεται εξάλλου η αγάπη του Θεού. Αλλά ο αγώνας μου είναι η ανταπόκριση στον έρωτα του Θεού. Για να μπορώ να το γεύομαι. Γιατί όχι και να μου δώσει ο Θεός, αν δεν υπάρχει υποδομή μέσα μου, δεν μπορώ να το προσλάβω. Ο αγώνας μου είναι για να μου δώσει δυνατότητες πρόσληψης της αγάπης του Θεού. Και η δυνατότητα πρόσληψης είναι η ταπείνωση και η μετάνοια. Αυτό που απαγορεύει τον άνθρωπο για να προσλαμβάνει την αγαπησία είναι ο εγωισμός που εκφράζεται πώς με τη λύπη, με την απελπισία. Η κυριότερη έκφραση του εγωισμού μας είναι η απελπισία, είναι η κατακόσμο λύπη. Προφασιζόμενοι πολλές φορές και αγιογραφικά χωρία, μένουμε στην παγίδα αυτή. Ποιο χωρίων λέμε, μα δεν είπε ο Κύριος, άρα οφείλω να πενθώ. Να λυπούμε. Αλλά ποιο πένθος είναι ο κύριο, ποιο επιλέγουμε εμείς. Εδώ είναι το θέμα της διακρίσεως. Συνήθως λοιπόν εμείς κάνουμε διάγνωση της αρρώστιας μας, γεμίζουμε σκέψεις. Απονευρωνόμαστε και δεν προχωρούμε στην πράξη του αγώνα που υποϋποθέτει χαρά. Κάνω μια μαρτία γεμίζω από σκέψεις. Ταλαιπωρώ τον εαυτό μου. Αρίζει και σκέφτα με τούτο και το άλλο και η ψυχή μου απονευρώνεται. Χάνει το νεύρο της. Κουράζεται. Τι χρειάζεται κάνει άνθρωπος. Δεν ασχολείται με τις αμαρτίες του. Δεν ασχολούμεθα με τις αμαρτίες μας, όποιες και αν είναι αυτές. Μόνο με το Χριστό ασχολούμεθα. Όταν ασχολούμε με τις αμαρτίες μου, σημαίνει ότι δεν με διαφέρει η μετάνοια. Και ο που ασχολείται με του θα δείτε, δεν είναι και αγωνιστικό. Δεν έχει όρεξη να αγωνιστεί. Σε δουλειά να βρισκόμαστε για να ξεγελάει τον εαυτό του. Και τι κάνει, Διαρκώ κάνει. Ο άνθρωπο αυτό πέφτει στην ττεμπελιά. Γιατί κάνει, Διαρκώ κάνει διάγνωση τη αρρώστιας του. Έχω αυτήν την μαρτυρία, για αυτό, ότι άνθρωπο είμαι. Και αυτό λέει μόνο. Κλαψούριζεται. Δεν πρέπει σε αγώνα. Όλο διάγνωση κάνει, θεραπεία δεν πάει να κάνει. Αυτό δεν έχει νόημα. Αυτό είναι το δαιμονικό. Αυτή η λύπη είναι δαιμονιώδης, είναι δαιμονική. Για να μπορέσει ο άνθρωπος να προχωρήσει, να το έχουμε υπόψη μα καλά, χρειάζεται χαρά. Έχουμε υποβαθμίσει στη ζωή μας και στη πνευματική ζωή αυτή την έννοια. Αν μιλήσει κάποιο για χαρά θα επηρεαστεί για φιλελεύθερος. Μα δεν υπάρχει μεγαλύτερη άσκηση από να είσαι χαρούμενος εν Χριστό και όχι εν τη σάρκα σου. Για να είσαι χαρούμενος πραγματικά περάσει από μια διακασία άσκησης προσευχής. Στριμόχνε τον εαυτό σου. Το συντρίβει τον εαυτό σου. Η συντριβή είναι που γίνεται η χαρά. Εμεί όταν ακούμε χαρά, φανταζόμαστε ψυχολογικά πράγματα. Που σημαίνει ότι μπορώ να πω να διασκεδάσω, να γλεντήσω. Δεν μιλούμε για αυτήν την χαρά. Η χαρά λοιπόν είναι ένα στοιχείο στην Εκκλησία. Που καταρχήν στα πρώτα Χριστιανικά χρόνια ήταν συνώνυμη η χαρά με τον Χριστό. Τώρα έχει υποβαθμιστεί. Τώρα έχει γίνει συνώνυμη η κατάθλιψη με τον Χριστό. Για ποιο λόγο. Γιατί ο αγώνα μα είναι στηριχμένο στον εαυτό μα, στον εγωισμό μα, μένουμε στι αμαρτίε μα, ασχολούμεθα με αυτέ και δεν ψάχνουμε τον τρόπο να ανοίξει η πόρτα τη ψυχή μα και να απολαύσει τον Χριστό. Εμεί μένουμε να μιζεριάζουμε, να ειδωνιζόμαστε, να έχουμε μια ειδονική αυτολίπηση. Α, χωρί αμαρτόλο, Και δικαιώνομαι με αυτόν τον τρόπο. Ψάχνουμε μια δικτύωση μέσα από τη μελαγχολία μου, μέσα από την απομόνωσή μου. Η δικαίωση ο Χριστός ο Χριστό. Και οφείλω να βρω τον τρόπο που να κατατεθώ εκεί ολόκληρο. Η μνήμη των αμαρτιών μου είναι τροχοπέδι. Πόσο αμάρτησα, πόσο χθε, πόσο σήμερα, πόσο μετά και τι θα γίνει, πόσο συγχωρέθηκε, πόσο δεν συγχωρέθηκε, πόσο αμάρτησε ο πόσο δεν αμάρτησα εγώ. Και μένει ο άνθρωπο αυτό το αυτό είναι τροχοπέδι. Και δεν μπορεί να πεταχτεί, να φεθεί, να πετάξει προ τον Θεό. Και αρχίζει ο άνθρωπο και λέει: πω τόσα χρόνια στην εκκλησία έχω τι έκανα. Τίποτα δεν έκανα. Η μία σκέψη είναι των εκκλησιαστικών αυτή. Τον άλλο που είναι εκτό εκκλησία, πω, δεν έχω ιδέα από αυτά που λέει ο παπάς τώρα σήμερα. Πό, πού, ήμουν χαμένο. Και Πόπο, εγώ και άλλοι είναι, άγιοι που είναι στην εκκλησία. Παραμύθια. Και άλλοι πλάνοι ότι μόνο εγώ χάλια. Όλοι χάλια, κανένα δεν ακούει. Ισότα μία κόντων. Αυτή είναι η πλάνη, η Η Ισότα μία κόντων είναι η δαιμονική λύπη. Ο Θεό ξέρει πότε να μιλήσει τον καθένα. Και οπότε θα ανοίξει τα αυτιά του και θα πράξει. Αυτή λοιπόν είναι η κατακόσμων λύπη. Είναι η κατακόσμων κρίση πραγμάτων. Γιατί δεν, πι, δεν πιστέψαμε. Μπορεί, μπορεί να υπάρχει μια άμεση σχέση με τον Θεό. Πού είναι αλεύθωνον την ψυχή του ανθρώπου. Γιατί. Μα είμαι τόσο αμαρτωλός. Είσαι μόνο αμαρτωλός. Έχεις και αρετή. Δες αυτό. Για να πάρει θάρρο και να προχωρήσει. Χρειάζεται λοιπόν να λειτουργούμε θετικά με το πνεύμα του Χριστού. Να μην τα βλέπουμε όλα μαύρα. Μας έχει καθυλώσει αυτό το πνεύμα και να ξέρετε είναι το πνεύμα του αντιχρίστου αυτό. Που μας μεταφέρει μία καταθλιπτικότητα όλοι, όλοι χάθηκαν. Όσο χάθηκαν όλοι τόσο σώθηκαν και όλοι. Αυτό είναι μια καταθλιπτικοτητα ολοι χαθηκαν οσο χαθηκαν ολοι τοσο σωθηκαν κι ολοι Αφού ειναι μια υποθεση να πονέσει τον Να πιστεύσεις αυτό το έλεος του Θεού. Εγώ καταθλιβομαι γιατί δεν πιστεύουμε αυτό το έλεος. Δεν έχω, δεν έχω ενθουσιαστεί από αυτό το έλεος. Ποιο είναι το εμπόδιο. Η λογισμή μου. Το κλείσιμο στον εαυτό μου. Οι θεωρίε μου. Οι απόψει μου. Τα διάφορα διανοητικά σχήματα που έχω φτιάξει για τον εαυτό μου. Έτσι λοιπόν απονευρωνόμαστε. Χρειάζεται να προχωρήσουμε προϋπόθεση αυτής της προσπάθειας είναι η χαρά. Είναι ο ενθουσιασμός. Ένα άλλο στοιχείο της πτώσης μας όπως είναι η απονεύρωση της ψυχής μας είναι η απουσία του ενθουσιασμού. Σήμερα άνθρωπος δεν έχει ενθουσιασμό είναι ενθουσια... και είναι αδιάφορος για όλα. Η απουσία του ενθουσιασμού και του διαφέροντος που είναι έκφραση απονευρωμένης ψυχής είναι κατάσταση της πτώσεώς μας. Αμάρτησα, σηκώνομαι, προχωρώ. Δεν ασχολούμε; Δεύρω πάλι, λέει ο Κύριος. Έλα ξανά. Πάλι και πολλάκι. Δεύρω, ακολούθημη! Δεύρων πάλι. Αν δούμε όλες τις προσευχές των πατέρων μας έχουν αυτά τα στοιχεία. Τις πτώσεις και της ελπίδος. Και του εντοπισμού. Όλες μας οι σωτηρία στην αγάπη του Θεού. Όσο δεν έχουμε πιστέψει και δεν έχουμε γευτεί αυτό, μα πλακώνουν οι αμαρτίε μα. Μα πλακώνουν τα προβλήματά μα. Μα πλακώνουν οι σκέψει μα. Μα πλακώνουν οι στόχοι μα. Μα πλακώνουν οι φαντασιώσει μα. Μα πλακώνουν οι προσδοκίες μας από του ανθρώπου. Αντί να ζητήσουμε το Χριστό, ζητούμε δικαίωση από ανθρώπου. Θέλουμε ψυχολογικά στηρίγματα από του ανθρώπου. Και έτσι, τι είναι όταν θέλω κάποιο ψυχολογικό στήριγμα από του ανθρώπου. Να με καταλαβαίνει, να ζωώ αυτό τον άνθρωπο. Τι σημαίνει δεν μπορεί να μου δώσει κανεί τίποτα. Επειδή δεν έχω βρει τον Χριστό, προσπαθώ να βρω υποκατάστατά του. Και να βρω έναν άνθρωπο που θα στηριχτώ, που με καταλαβαίνει και τον καταλαβαίνω. Ούτε αυτό έχω με ανάγκη. Αυτό είναι μια προς, ψυχολογική προσέγγιση ζωή. Και εκεί ο άνθρωπο παγιδεύεται. Σε λογισμού, σε σκέψει, σε καταστάσει που μπερδεύουν το μυαλό του, σε συγκρούσει, σε ζήλειε, σε ανταγωνισμού, σε εγωισμού, σε ανάγκε δικαιώσεων. Και και τι δεν κάνει το απλούστατο. Έχω τα χάλια μου και τι πρόβλημα, υπάρχει ο Θεό. Η προσπάθεια λοιπόν που χρειάζεται ο άνθρωπος να κάνει είναι να μετανοήσει. Θα κάνουμε λοιπόν αυτό που μπορούμε, θα μετανοήσουμε. Θα μετανοήσουμε πραγματικά. Και όλα τα υπόλοιπα είναι του Θεού. Ο Θεός με ένα του νεύμα μπορεί να τα αλλάξει. Μπορεί να πηγαίνει ψυχολόγο, να αναλύεσαι, να βρει τι γίνεται από εδώ και από εκεί και από παραπέρα. Αν όμω αρχίσει και συντρίβεσαι και οδηγήσει μετά και κάνει έναν αγώνα, λίγο προσπάθεια παιδί μου. λίγο, λίγο, όχι πολύ. Και να έρθει σε επαφή με τον εαυτό σου, τότε ο Θεό μένα τον νεύμο μπορεί όλα να τα αλλοιώσει. Αλλοιώνει ο Θεό του πάντε, σύμφωνα όμω με τη διάθεσή μα. Πρέπει να γνωρίσουμε και να ενεργοποιήσουμε τη διάθεσή μα. Η προσπάθειά μας, λοιπόν, θα γίνει χωρίς στενοχώρια, ειρηνικά. Ανδρείο φρόνιμα είναι αυτό. Να ξέρω τα χάλια μου και να αγωνίζομαι και να πορεύομαι ειρηνικά. Ο Ανδρίος άνθρωπος δεν ταράσσει, δεν τα χάνει, δεν τρομάζει με τον εαυτό του. Μεγαλύτερο Ανδρείο φρόνιμα είναι όχι να είμαι δυνατό στον αγώνα και να παλεύω την αμαρτία μόνο, αλλά να ξέρω πόσο χάλια είμαι και να μην το βάζω κάτω. Και να αγωνίζουμε ειρηνικά χωρίς ταραχή. Έτσι λοιπόν, αν πορευθώ έτσι ο λογισμός θα φύγει. Αν θελήσουμε όμως να αντιμετωπίσουμε και να ξεπεράσουμε τους λογισμούς μας, τότε θα εξαντληθούμε και θα καταπέσουμε από το βάρος. Αν μου έρχεται ένας λογισμός και λέει πόσο είμαι, τι έκανα, επιτρέπεται και αρχίζει ο άνθρωπος να προσπαθεί να αναλύει τι σκέψεις του, τότε δεν θα βγει χωρίς να πάθει κάποια βλάβη πνευματική. Δεν ξεφύγει τη βλάβη. Το πνεύμα λοιπόν της λύπης είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο για να προχωρήσουμε πνευματικά. Πιστέψτε το αυτό, δεν υπάρχει άλλο μεγαλύτερο εμπόδιο από τη λύπη. <κυρίζει> το λογισμό των ξεπερνάς, όπως είπαμε, την αμαρτή την νικάς, αλλά η λύπη δεν ξεπερνιέται. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή να μην κυριεύει την ψυχή μας η λύπη. Η μεγαλύτερη παγίδαρη λοιπόν της ψυχής είναι η λύπη που καταλαβάνει κυρίως τους ευαίσθητους ανθρώπους και αυτούς που έχουν πόθων και ζήλο για τον Θεό. Η λύπη πνευματικά κυρίως καταλαβάνει τους υπερευαίσθητους ανθρώπους που υπερευαισθησία είναι ένας καλυμμένος πολύ όμορφα εγωισμός. Ένας πολύ όμορφα καλυμμένο εγωισμός. Και μέσα από τον πόθο και τον ζήλο που είναι κάτι όμορφο Έρχεται ο διάβολος και το εκμεταλλεύεται. Αυτό τον πόθο μας, αυτό τον ζήλο που είναι ευαισθησία και όρεξη για την αλήθεια, έρχεται και σε καταβάλλει και σου λέει, πω, πω τι έχεις κάνει. Κι έσαι δίπλα σου, όλοι είναι χαμένοι, δεν μπορεί να προχωρήσει κανείς. Και αυτό σου ξοδεύει, σε ξαντλεί. Και ούτε ένα κύριε λέει, δεν μπορεί να πει. Η λύπη κρύβεται κάτω από την ταπαινοσχημίαν. Λέω εγώ αμαρτωλός, εγώ ταλέπορος, ποιο όρθων είναι να πω εγώ εγωιστής, παρά εγώ αμαρτωλός. <χω> Κάτω λοιπόν από την ψευδή μετάνοια, τα κλαψουρίσματα μας, τα μυξοκλάματα, κρύβεται αυτό το πνεύμα της λύπης. Κάτω από την ψευδέστη της αγάπης του Θεού. Τι σημαίνει αυτό, τι λέω για να κλέω, πόπο. Πόσο άραγε θα στενοχωρέθηκε ο Θεός από μένα. Ναι, Τον αγαπούσα. Αν αγαπώ τον Θεό, δεν στενοχωριέμαι. Αν αγαπώ τον Θεό, ελπίζω σε αυτό. Και μία λύπη μου είναι που απομακρύνω από κοντά Του και θέλω να επιστρέψω. Το να, κάθω και να κάθομαι και να δω πόσο στενοχωρέσεις των Θεών, στην ουσία είναι ένα πολύ ωραίο πρόσχημα για να ισχυροποιώ τον εγωγισμό μου. Και την απομόνωσή από τον Θεό Κάτω, λοιπόν, κάτω από χίλια δύο πράγματα κρύβεται η λύπη και αχρηστεύει τον άνθρωπο. Όταν αμαρτήσεις σου λέει το πνεύμα της λύπης. Τι μπορείς να κάνεις τώρα, κλάψε, θρύνησε και αυτό το πράγμα σε γεμίζει ταραχή και απελπισία. Αντιθέτως δε αυτό το ίδιο πνεύμα όταν έχεις επιτυχίες και πνευματική προκόπη σε ρίχνει σε εγωισμό, σε υπερηφάνεια. Ίσο οποιοδήποτε άλλο πάθος καινοδοξίας για να σε κυκλώσει από παντού. Η λύπη καθιστά τον άνθρωπον πέρα για πέρα αδύνατον, Αδύναμων για τα πάντα. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ο καθένας μας έχει μέσα του, στη συνείδηση του, κάτι που τον τρομάζει από τον εαυτό του. Γιατί να τρομάξουμε. Τρομάζομαι γιατί στηριζόμαστε τις δυνάμεις μας. Και όταν τρομάξει ο άνθρωπο, δεν μπορεί να προχωρήσει πνευματικά. Γιατί δεν θέλουμε να προσευχηθούμε, Γιατί μα φαίνεται δύσκολο ο αγώνα. Γιατί μα φαίνεται δύσκολο, Γιατί βάλαμε πολλέ προσδοκίε. Γιατί βάλαμε πολλέ προσδοκίε, Γιατί είμαστε εγωιστές. Γιατί είμαστε εγωιστές. Γιατί στηριζόμαστε στον εαυτό μα. Όταν ο άνθρωπο αποδέχεται την κατάστασή του και την αναφέρει στον Θεό, έχει όρεξη. Χαίρεται να είναι μόνο και να προσεύχεται γνωρίζει τότε γεμίζουν οι μπαταρίες του όταν ο άνθρωπος φοβάται αυτή τη διαδικασία την του φαίνεται ανιαρή και ψάχνει διά των λογισμών του διά της εξοστρέφιας του να ικανοποιηθεί είναι γιατί είναι λάτρης του εαυτού του μόνο ο υπέρμετρα εγωιστής δεν μπορεί να σταθεί μόνος του με τον εαυτό του δεν αγαπά την ερημία εγωιστής δεν είναι αυτός που, που, που, που κατηγορεί τον άλλον ο μεγαλύτερος εγωιστής είναι αυτός που δεν μπορεί να σταθεί μόνος Του. Γιατί θα δει τη γύμνια Του. Και επειδή... Και τι θα κάνουμε αυτή τη γύμνια μου. Με υπάρχει ο Θεός. Ανάφερε την εκεί. Η λύπη λοιπόν καθιστά τον άνθρωπο πέρα για πέρα αδύνατο για να κάνει τίποτα. Σου λέει ο λογισμός. Τόσα χρόνια χαμένα πήγαν. Τι έκανες. Άδικα προσπαθείς. Δεν είναι αρκέτη η μετάνοια. Είσαι αδιόρθωτος Και μετά Σου λέει Ότι και να μου πει ο Θεός Και ο ίδιο ο Θεός να μου πει ότι είσαι συγχωρεμένο, Το λένε πολλοί άνθρωποι αυτό Εγώ δεν μπορώ να συγχωρέσω τον εαυτό μου Δεν υπάρχει μεγαλύτερη Έκφραση εγωισμού από αυτή Να σε συγχωρεί ο Θεός Και να αρνήσετε τη συγνώμη γιατί λε, Εγώ δεν σύγχωρω τον εαυτό μου Τέτοια πράγματα που έκανα Γιατί γιατί δεν θεωρώ τον εαυτό μου ικανό για τέτοια πράγματα και είμαι απαράδεκτο. Στον κόσμο αυτό ακούγεται πολύ όμορφο. Πω, πω τι ωραία κουβέντα! Τι συντετριμένο άνθρωπο! Τι ευαίσθητο άνθρωπο! Στα πνευματικά είναι η μεγαλύτερη έκφραση εγωισμού αυτό το πράγμα. Στα κοσμικά μέτρα είναι αυτό που δικαιώνεται. Τουλάχιστον λέει κάνε και μια αυτοκριτική και είναι αυστηρό με τον εαυτό του. Στα πνευματικά αυτό είναι άρνηση του Θεού. Ο ταπεινός είναι αυτός που λέει, ναι τα χάλια μου έχω, δεν ασχολούμαι με αυτά, προχώρω μπροστά. Είτε είμαι καλός, είτε είμαι κακός, δεν είναι αυτό το ενδιαφέρον μου, δεν είναι αυτή η έννοια μου. Η ιστορία μου είναι να ζωντανέψει η καρδιά μου. Η ιστορία είναι να υπακούω εις το θέλημα του αγαπημένου, του Θεού. Η ηθική, χριστιανική, σε αυτό διαφέρει την κοσμική ηθική. Η κοσμική ηθική έχει κάποιους κανόνες που οφείλεις να τους υπακούσεις. Και σύμφωνα με αυτό εκφράζεται και η έννοια της δικαιοσύνης. Σε σχέση με τον Θεό, η δικαίωση είναι, η ηθική είναι να μπορέσει να ζωντανέψει η καρδιά μου με τον Θεό. Και η έννοια της δικαιοσύνης αυτή είναι στα πνευματικά να μπορεί να γεύουμε με την αγάπη Του. Η ηθική η χριστιανική αυτή είναι να μπορέσει η καρδιά να αρχίζει να αναζητεί τον Θεό και να βρει τρόπους αναζήτησης και αγάπης Του. Ο άνθρωπος λοιπόν που ακολουθεί την κοσμική ηθική δεν μπορεί να συγχωρέσει τον εαυτόν του. Ο άνθρωπος που ακολουθεί την πνευματική επιλογή ο πόθος του για τον Θεόν σβήνει κάθε αμαρτία. Αυτό που συγχωρεί τις αμαρτίες μας είναι ο πόθος για τον Θεό. Κατά αυτή την έννοια πιστεύουν πως δεν υπάρχει κόλαση στην άλλη ζωή. Με ποια έννοια. Ο άνθρωπος που ποθεί τον Θεόν ήδη ζει τον παράδεισο. Ο πόθος για τον Θεόν νικα κάθε αμαρτία. Ο πόθος για τον Θεόν Σβήνει κάθε πάθος στην καρδιά μας. Αν θέλει κανείς να πολεμήσει την αμαρτία, πρέπει να ζωντανέψει τον πόθο του για τον Θεό. Δεν μπορεί όμως αυτός ο φόβος, ο πόθος να ζωντανέψει αν δεν υπάρχει μετάνια, αν δεν υπάρχει ελπίδα, αν υπάρχει λύπη. Δεν μπορεί η καρδιά του ανθρώπου να χαίρεται. Μια ψυχή η οποία είναι κακορίζικη, μίζερη, που είναι μέσα στη λύπη και στους λογισμούς της, μπορεί να ποθήσει κάτι ποτέ. Μια ψυχή όμως που αρνείται την απελπισία και από τη βρωμιά βγάζει ομορφιά και βγάζει ελπίδα αυτή η ψυχή μπορεί να ποθήσει. Έχει δύναμη μέσα της. Στο μόνο τη ψυχή του ανθρώπου. Δυναμώνει. Και αυτή η δύναμη της ψυχής να τον πόθων. Και ο πόθος Σβήνει κάθε αμαρτία. Έτσι λοιπόν, η αμαρτία μας υπάρχει, γιατί είμαστε εγκλωβισμένοι στην ατομική μα δικαίωση και ηθική. Και δεν έχουμε ανοιχθεί ιστον πόθον του Θεού. Όπου η χάρις του Θεού καταργείται ο νόμος. αυτό σημαίνει. Όταν ποθούμε τον Θεό, δεν υπάρχει αμαρτία. Δεν υπάρχει καλό και κακό. Δεν υπάρχουν νόμοι. Όταν ο Άσοτος επέστρεψε πίσω γιατί επόθησε την πατρική νεστία, δεν το έβαλε όρος ο Θεός. Δεν το έβαλε κανόνες ο Θεός. Δεν υπήρξαν νόμοι τότε. Εμείς όμως ποθούμε, αρεσκόμαστε στους νόμους, γιατί είναι το μόνο χειρό που υπάρχει για να δικαιολογούμε τον εαυτό μας που δεν ποθεί τον Θεόν. Ο μόνος τρόπος για να δικαιολογούμε και να δικαιώνουμε τον εαυτό μας που δεν υποθεί τον θεών προβάλλουμε μπροστά την ηθική και τους νόμους. Για να πιστεύσουμε πως κάτι είμαστε και κάτι κάνουμε. Αλλά ό,τι και αν κάνουμε, ό,τι και αν είμαστε, τίποτα δεν μπορεί να γίνει μέσα μας αν δεν υπάρχει ο Χριστός. Η λύπη λοιπόν εμποδίζει τον άνθρωπο να προχωρήσει. Αυτός λοιπόν ο, ο δαιμονικότατος λόγος που λέει δεν υπάρχει μένα. και είναι χαμένος ο κόσμος και δεν αλλοιώνεται ο κόσμος, είναι προσβολή του ίδιου του Θεού. Ξέρει ο Θεός, κάνει υπομονή. Με την ίδια λογική, αν βλέπαμε μπροστά μας να διαδραματίζεται αυτό το δράμα, το ασώ του Ιού θα λέγαμε «Ε, τον άσχετο τι έκανε, πρόδωσε αυτό που ζούσε». Ποιος θα τον ακούσει τώρα, πού να γυρίσει αυτό το ρεμάλι τώρα πίσω, ποιο ο Θεό να ακούσει. Ο Θεός τι έκανε, περίμενε. Η ελπίδα που έχουμε για τους άλλους και για τον κόσμο είναι η μεγαλύτερη συμβολή που μπορούμε να τους κάνουμε για να έρθει ο κόσμος κοντά. Η μεγαλύτερη αρνητική επίδραση που μπορούμε να δώσουμε στον κόσμο είναι η απελπισία μας και για τον κόσμο και αν όλοι απελπιστούν, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, και ο ίδιος ο Θεός να έρθει να μας πει ότι υπάρχει σωτηρία, εμείς δεν θα απελπιστούμε. Το πνεύμα, του αντιχρήστου αυτό είναι. Να λέμε, χάθηκε ο κόσμος, δεν υπάρχει σωτηρία, όλοι χαμένοι είναι, δεν επιστρέφει κανείς. Πού είναι ο Θεός, μα ξέχασε ο Θεός. Αλλά ο Θεός μία στιγμή επιδράει στον άνθρωπο, που δεν την περιμένουμε και δεν την βλέπουμε, και εκεί παίζεται αυτό το παιχνίδι, το προσωπικό της ψυχής με τον Θεό. Όπως έγινε με τον Άσο των Ιων. Έτσι λοιπόν, αν θέλουμε προσευχητικά να συμβάλλουμε θετικά στον κόσμο, είναι να ελπίζουμε για τον κόσμο. Να ελπίζουμε για τον άλλον. Λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, όταν το είχαμε διαβάσει μας έκανε εντύπωση. Για κάποιον μοναχό που άφησε το σχήμα, τον Θεόδωρο των Εκπεσόντα, και του έστειλε μια. δύο για να τον φέρει σε επιστροφή, και του έλεγε: Μην απελπίζεσαι. Κι αν όλοι απελπίστηκαν για σένα, και αν και εσύ ο ίδιο απελπίζει και από τον αυτό, εγώ δεν απελπίζομαι για σένα. Αυτό είναι ο Χριστό. Αυτό είναι το ανδριοφρόνημο. Το άλλο είναι το. ξέρετε. <σχυ> ε, το μίζε, το κακομήρικο. Το γενεκουλίστικο. Αυτό το στυλ που λέμε, ε, είδες τι γίνεται, αυτή η μιζέρια που φτύνουμε τη ζωή καθημερινά. Γιατί αυτό είναι καθρέφτη καθρέφτης στο ότι εμείς δεν βρήκαμε κάτι μέσα μας. Και εξιδίων κρίνουμε τα λότρια. Βλέπουμε τον άλλο με τα μάτια της ψυχής μας. Αν μέσα μας υπάρχει ενθουσιασμός, σε όλους δίνουμε ελπίδα. Μέχρι την τελευταία στιγμή. Αλλιώ αντιμετωπίσουμε τα πράγματα με τον Θεό μα. Ποιο είναι ο Θεό μα, η λογική μα, η μαθηματική λογική. Λέει, πώ θα γίνει αυτό, αφού δε τι γίνεται. Δε και το άλλο, δε και το άλλο. Ε, δεν βλέπουμε τίποτα. Εμεί έχουμε άλλη λογική. Που είναι πέρα από του αριθμού. Η ελπίδε των Θεών ανατρέπει του μαθηματικού όρου. Ανατρέπει την ορθολογική λογική. Μόνο ένα πράγμα να κάνουμε: Να μην τεμπελιάζουμε και να είμαστε έτοιμοι να αναλαμβάνουμε τι ευθύνε μα. Αυτό ζητάει ο Θεός, αυτό την παλικαριά. Αναλαμβάνω την ευθύνη μου. Αυτά είναι τα χάλια μου, λέω. Και δεν τεμπελιάζω και προχωρώ. Και δεν κάθομαι να περιεργάζομαι τους εμετούς μου. Αυτό με φθήνει, με ξοδεύει, με απονευρώνει. Δεν περιεργάζομαι τους εμετούς μου. Δεν αναλύω την αμαρτία μου. Δεν αναλύω τον λογισμό μου. Δεν ασχολούμαι με αυτά. Αναλαμβάνω άπαξ διαπαντό στην ευθύνη τη μου και προχωρώ. Δραστηριοποιούμε, κινούμε προς τον Θεό, προσεύχομαι. Όλα λοιπόν συμβαίνουν αυτά για να εγκαταλείψουμε τον αγώνα, την εγκράτεια και να αδικαιολογήσουμε τον εαυτό μα που δεν αγωνίζεται. Τι λέμε, όταν λέω είμαι μαρτολόγο, το κάνω και άλλο πολύ νερό λόγο. Γι' αυτό δεν αγωνίζομαι. Γιατί εγώ είμαι αχαίρετο, δεν βγάζω ποτέ άκρη, γιατί να αγωνιστώ τώρα. Δέστε, χρησιμοποιώ την αμαρτία μου για να μην δραστηριοποιηθώ, δεν έχω με εισπάτριο, δεν μπορώ. Δεν έχω ελπίδε. Δεν γίνεται τίποτα. Για να μην κάνουμε και το ελάχιστο που μπορούσαμε. Και να καθυλωθούμε. Η μεγαλύτερη, μεγαλύτερη μα αμαρτία είναι η τεμπελιά αυτό. Το λίγο που μπορούμε δεν κάνουμε. Όχι η αμαρτία μα. Αυτό δεν το δίνει σημασία πολύ ο Θεό. Ο Θεό κοιτάει τη διάθεση. Και έγκλημα να κάνουμε. Αυτό δεν το δίνει πολύ σημασία ο Θεό. Εξάλλου του Θεό καθαρή είναι. Αλλά. Αυτό που είναι μεγάλη μας ευθύνη είναι ότι δεν δραστηριοποιούμεθα. Δεν ξεκινούμε, δεν προσπαθούμε. Δεν αναλαμβάνουμε τις ευθύνε μας και δεν προχώρουμε. Θέλετε μέχρι εδώ να ρωτήσετε κάτι. Το λίγο πιο λίγο Θέλω να το και υποσυντική το λίγο και είναι που λέμε, το γιατί τα ακούμε, τα διαβάζουμε, ποιο είναι αυτό το λίγο το που θα σου δώσει πει, ποια είναι η σπίδα όλα αυτά. Γιατί τα κούκκε, έχουμε πάει στην αίθουσα, και λέω πρέπει να γίνει και αυτό, και πρέπει να γίνει και εκείνη, Το λίγο δεν είναι κάποιο μου. Τίποτα αυτά δεν θα κάνετε. Θα κάνετε κάτι απλό. Θα πω στην καρδιά μου: Καρδιά μου θέλει την αλήθεια. Θέλ... Θα πω στην καρδιά μου: Καρδιά μου θέλει τον Θεό. Λοιπόν, Θεέ μου, ελεησέ με. Έρχομαι και ζητώ το και προχωρώ, τίποτα άλλο. Να γίνει πράξη. Να γίνει ζωή. Πώ γίνεται, γίνεται ζωή. Δηλαδή και αυτό μετά πάει αλλού. Πάλι την αλήθεια Και πάλι το βλέπω ότι είναι ένα βάθο του σκίτλου Όχι, όχι, κοιτάξτε. Μην τα δυσκολεύουμε τα πράγματα. Είναι απλά. Ναι. Πάμε λοιπόν και δούμε το έλεος του Θεού. Μετανούμε. Και μετά μια διάθεση σύμφωνα με την καρδιά μας προσευχής. Τόσεις, ούτως ώστε να έχουμε μέσα μας καλήν κατάσταση, θετικήν κατάσταση, να έχουμε χαρά. Το περισσότερο μπορεί να μας ψυχοπλακώσει, το λιγότερο να μας διαλύσει. Να βρούμε ένα μέτρο που ο καθένας γνωρίζει, ότι θα δημιουργηθεί μια ευεξία πνευματική και θα του φέρει μεγαλύτερη όρεξη για τον Θεό και για την αλήθεια. Αυτό το γνωρίζει η ψυχή του ανθρώπου μέσα του, σε αυτό μπορεί να το βοηθήσει και ο πνευματικός του. Αυτό δεν μπορεί κανείς να συγκεκρινούν να πείσει. Είναι τόσα, α, σε αυτές οι προτάσεις όσο και η ψυχέ στον ανθρώπο. Γενικά όμως, χρειάζεται να μην απελπιζόμαστε για τίποτα και να έχουμε κατάσταση μετανοίας. Και να προσευχόμαστε σύμφωνα με τη διάθεσή μας και τις δυνατότητές μας που θα μας φωτίσει ο Θεός να τις γνωρίσουμε και με το μνηματικό. Αλλά... Για παράδειγμα, είπατε κάτι τώρα. Έρχεται το ένα και το άλλο. Αυτό θα το αποφύγετε. Αυτό είναι ο πειρασμό. Αυτή είναι η λύπη. Το να με πιάσει η αγωνία, το άγχο. Τι κάνω, το ένα θα με φέρει το άλλο. Σημαίνει ότι ψυχαναγκαστικά, νευρωτικά προσέγγισα τα πνευματικά. Έχω άγχο. Μη μα πρέπει να κάνει κοινό. Μη μα κάνει το άλλο. Όταν λέει ο άνθρωπο, ποιο είναι το θέλημα του Θεού, ποιο είναι το θέλημα του δικό μου, ποιο είναι το θέλημα του διαβόλου. Τι κάνω, του Θεού, το δικό μου του διαβόλου. Αυτό δεν είναι του Θεού, αυτή η ιστορία. αυτό το ψάξιμο. Δεν είναι του Θεού. Τίποτα δεν ασχολούμαι καθόλου καθόλου. Δεν με διαφέρει αύριο τι θα βγει, σήμερα τι κάνω. Δεν με λωτώ, δεν προσχεδιάζω, δεν προγραμματίζω. Εδώ και τώρα λέω Ήμαρτο και ζητώ την αγάπη του Θεού. Και δεν αναλύω το λογισμό να δω από πού έρχεται. Δεν ασχολούμαι καν με το λογισμό μου. Δεν με ενδιαφέρει ποιο είναι το θέλημα του Θεού, αν θα κάνω αυτή την άλλη δουλειά. Για το θέλημα του Θεού να είμαι κοντά του. Τον βρήκα, τελείωσε. Η ολοκλήρωση όλου του θέληματο του Θεού είναι το έχω μπροστά μου. Τι να ψάξω για θέλημα Θεού. Αυτό το κατάλαβα ποτέ στη ζωή μου. Έρχεται και λέει: Πάτε, ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Μα όλο το θέλημα του Θεού είναι ο ίδιο. Είναι σαρκωμένο το θέλημα του, είναι ο Χριστό. Τον έχουμε μπροστά μα, τον κοινωνούμε, τον βλέπουμε, τον μιλούμε. Τι άλλο θέλουμε, Ψάχνουμε θελήματα μετά. Σε δουλειά να βρισκόμαστε. Μόνο θα κατεδνούσε κανεί το θέλημα του Θεού να βρει τον τρόπο που θα ορθοδρομεί σε αυτή την πορεία, δηλαδή στο σώμα του Χριστού. Κάποιο άλλο. Ε, μα είπατε πάντα για την και τα επακόλουθα τη. Θα ήθελα να μα πείτε για την καταθεών λύπη που όπως μας λέει ο πρώτο Παύλος παράγει μετάνοια. Πότε λοιπόν θα καταθεώνουμε. Η καταθεών λύπη δεν κατακεραυνώνει τον άνθρωπο. Δεν τον κτυμπάει, δεν τον στέλνει στην κόλαση. Του δίνει παρηγοριά, θάρρος, ειρήνη, κουράγιο, ανάνυψη. Λέγει μη φοβού, δεύρω πάλι, μη φοβασέλα πάλι. Η κατακόσμιο λύπη, ου έξω, στον πύρτο εξώτερον. Η κατά Θεόν λείπει λέει δεύρον πάλι, μη φοβού, δίνει παρηγοριά στην ψυχή, δίνει ειρήνη, δεν κατακαιραβούν την ψυχή του ανθρώπου. Η κατακόσμων κόσμων λείπει, τι κάνει, επικρίνει τον άνθρωπο, <κυρίζει> ταλαιπωρεί τη σύνειδησή μας. Άνθρωπος ο οποίος χτυπάει τον εαυτόν του, επικρίνει τον εαυτόν του, και αυτό σημαίνει κατακόσμων λύπη, επιτίθεται στον εαυτόν του, σημαίνει απλά πως αύριο θα κάνει τα ίδια, διπλά και τριπλά. Όσο επικρίνουμε και ελέγχουμε τον εαυτό μας κατά αυτόν τον τρόπο, οι επιπλήξεις αυτές, τη συνδύσιες μας, όταν είναι κατακόσμων η λύπη, οδηγεί το άνθρωπος πού? Στην απομόνωση και στην απογοήτευση. Στην πραγματικότητα όλα αυτά τα κτυπήματα που θέτουμε στον εαυτό μας είναι δαιμονιώδη. Χτυπώ τον εαυτό μου και λέω πω, πω τι σκέφτηκα, πω, πω τι έκανα, με τι μούτρα να σταθώ στον κόσμο, με τι μούτρα να σταθώ ενώπιον του Θεού. <laughs> Αυτό είναι η επιπλήξει και η επίθεση που κάνουμε στον εαυτό μας που δεν βοηθάει τον εαυτό μας. Οδηγεί στην απομόνωση και στην απογοήτευση. Μα θα πει κάποιο, μα τι στραβό κάνει ο άνθρωπο, Αναγνωρίζει τα λάθη του. Όχι! Αναγνώρισε τα λάθη μου σημαίνει μετανό, λέω ήμαρτον, εξομολογούμε και τέλειωσε το παραμύθι. Όταν το πιλατεύω πολύ το πράγμα, είναι γιατί δεν θέλω να ταπεινωθώ. Όταν αρχίζω να λέω χίλιο ζωολογιού μου σε αύριο μωρέ, είμαι θαύριο μωρέ, ας ηρεμήσει και ο πνευματικό, γιατί νομίζω είναι ταραγμένο, να ηρεμήσει και εγώ, τότε να πάω και να τα δούμε τα πράγματα αργότερα. Αυτό είναι ο εγωισμό μα. Δεν είναι υπόθεση πνευματικού μετάνία. Θα πάω στο μετακόμμα για να βρω τον Χριστό. Όχι για να ζητήσω την αναγνώση του πνευματικού ή την διατήρηση μια καλή σχέση μαζί του ή την μια σχέση μαζί του. Αυτά είναι ψυχολογικά παραμύθια. Αυτό που έχουμε να βρω τον Χριστό. Και δεν είναι υπόθεση να σε πείσει κανένα ούτε να διαπραγματευτεί τη με κανένα. Πα και λε σήμερα: έχω τα χάλια μου. Αυτό είναι όλη η ιστορία. Και σταματά να επιπλήτει τον εαυτό σου. Σταματά να επιτίθεσαι στον εαυτό σου. Σταματά να μελαγχολεί με τα λάθη σου. Σταματά να απομονώνεσαι και να απογοητεύεσαι. Mm. Αυτή λοιπόν είναι η κατακόσμιον λύπη. Κανεί άλλο. Σχετικά με τη βιασύνη μα και, και τον βαθμιαίο αγώνα μα. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε αγώνα για να κερδίσουμε την αγάπη του. Όχι. Θα κάνουμε αγα... α... Α... αγώνα για να μπορούμε να αναγνωρίσουμε την αγάπη του που μα δίνει. Για να αφομοιώνουμε την αγάπη που δίνει. Θα ότι η οικονομία του Θεού να μην όλα τα χάλια μας μέσα όπως είπατε ε, Η δηλαδή, να αυράρια... Ναι, είναι και η οικονομία Θεού, αλλά σας πω λέω κάτι πολύ απλό. Γιατί όλο αυτόν τον κόπο που κάνουμε να δούμε τα χάλια μας και να τα λύσουμε, το κάνουμε προσευχή. Για όλο αυτά τα που κάνουμε, να πιάνουμε διάλογο με του και, και να τρελαινόμαστε, το κάνουμε προσευχή. Δεν γεννά την ότι κάτι έχει το άλλο και σκέφτε χίλια-δύο πράγματα όλο το βράδυ και του λες κάνει προσευχή μισή ώρα και δεν μπορεί. Γιατί? Γιατί δεν μας κάνει εντύπωση αυτό. Για αυτόν τον λόγο νομίζω πως δεν χρειάζεται ούτε να ασχολούμεθα με το ποιοι είμαστε και τι κάνουμε. Να μας ανοίξει τα μάτια ο Χριστός. Μόνο έχουμε ανάγκη πιο πολύ να προσευχόμαστε. Να ζητούμε τον Θεό. Να απομονωνόμαστε και να πέφτουμε στα πόδια του Θεού και να ζητούμε το του. Είναι η κατά Θεό απομόνωση που είναι αληθι... αληθινή κοινωνία. Πρωτίστως με τον Θεό, με τον εαυτό μα και με του άλλου. Έτσι, πάει, να μην σκεφτόμαστε τι αμαρτίε μα, εδώ τι κάνει. Να τι εξομολογηθούμε και να πιστέψουμε ότι ο Θεό συγχωρεί. Και να καταλάβουμε ότι οι αμαρτία μα δεν είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα. Το μεγάλο πρόβλημα είναι η αμαρτία με την έννοια ότι αρνούμε τη σχέση με τον Θεό. Αν η καρδιά μου ξαναεπιθυμεί τη σχέση με τον Θεό, διαλύεται η αμαρτία. Καίγεται η αμαρτία, εξαφανίζεται η αμαρτία. Το νιώθει η καρδιά του ανθρώπου. Όταν αρχίζει μέσα από την προσευχή του ή με κάποιον τρόπο να φουντώνει αγάπητο για τον Θεό, βλέπουμε ότι εξαφανίζεται. Καίγεται η αμαρτία, όπω τα ξερά χόρτα από τη φωτιά. Όσο όμω δεν ενεργούμε με αυτόν τον πόθο, δηλαδή την προσευχή, θα έλεγα, τότε έχουμε αμφιβολίε. Συγχωρηθήκαμε ή όχι. Η αμφιβολία, αν ή όχι. Και το βάρο στην ειδήσω είναι γιατί δεν φούν ο πόθο μα για τον Θεό. Γιατί δεν είμαστε προσευχόμενοι. Και αρχίζουμε μετά να αμφιβάλουμε για την κατάστασή μα. Δεν <κυρίου> <σχει> είναι ανοίξιο να λε μια ματιά σου. Και ενώ θα πρέπει κάνει. σημαίνει ότι η μετάνοια μα δεν είναι αληθινή. Και σημαίνει ότι ο πόθο μα για τον Θεό δεν είναι αληθινό. Και πρέπει να γίνει αληθινός. Μπορεί όμω να σημαίνει και κάτι άλλο. Είναι η αδυναμία που έχουμε. Είναι ότι ο Θεό παίρνει τη χάρη του και πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο. Είναι γιατί όχι είμαστε τόσο εμπαθεί, αλλά είμαστε εγωιστέ. Και εγωισμός μα είναι τέτοιο που, αν ο Θεό μα βοηθήσει να ξεπεράσουμε ένα πάθο, θα γίνουμε χειρότεροι. Καλύτερα να κρυθούμε yeah. για έλλειψη παρά για ήηση. Τη χάρη του δεν την παίρνει ο Θεό. Mm. Μη φοβάστε, δεν σε τιμωρεί. Ο Θεό δεν παίρνει χάρη του, αλλά εμεί το αισθανόμαστε, σαν αίσθηση, επειδή μα χάρη, αισθανόμαστε ότι την πήρε ο Θεό. Εμεί τη διώξαμε. Κατά είναι λοιπόν δεν μας βοηθά ο Θεός για να ξεπεράσουμε τα πάθη γιατί θα έχουμε ένα σχερότερο παθό μέσα μας, την καινοδοξία και την έπαρση. Όταν λοιπόν πολεμήσουμε την καινοδοξία και την έπαρση τότε είμαι θα πιο ασφαλής για την χάρη του Θεού και να ξεπεράσουμε τα πάθη. Ο Απόστολος Παύλος δέχθηκε και τόσες και είχε σκόλο το που τον ή να μην υπεραίρεται δια την υπερβολή των αποκαλύψεων. Όταν διαπιστώνουμε ότι ακούμε κάτι, ότι του πιαζόμαστε, προσπαθούμε να κάνουμε μια αρχή. πριν απογοητευόμαστε το να παραγωγούμε στα ίδια. Αυτό σημαίνει ότι είναι μια κατάσταση αυτή που δεν γίνεται μια αρχή, οπότε πρέπει να πάψουμε να ασχοληθούμε με τα πραγματικά. Κοιτάξτε, αυτή η αρχή είμαστε. Δεν κάνουμε πραγματική αρχή γιατί <coughs> φοβούμαστε τι θα βρούμε, δεν είμαστε σίγουροι για αυτό που κάνουμε και δεν είμαστε αποφασιστικοί για αυτό που κάνουμε. Αυτό που νομίζω ότι οφείλουμε να κάνουμε αυτό να είμαστε πιο αποφασιστικοί και πιο σταθεροί στην απόφασή μα. Είχαμε πει προηγουμένω ότι αν δεν κάνουμε αυτή την αρχή, είναι καλύτερα να μην ασχολούμαστε καθόλου με τα, με, τα με την έννοια πια. Τη θεωρητική προσέγγιση, τη φιλοσοφική προσέγγιση και όχι τη πρακτική. Με το να μιλώ για τον Θεό δεν έχει νόημα, δεν ζω τον Θεό. Ή δεν έχω διάθεση να ζω τον Θεό. Η θεολογία δεν είναι διανοητική διαδικασία. Είναι να πάσχω τα θεία. Να μετέχω τι αγάπη του Θεού. Να κοινωνώ τι αγάπη του Θεού. Όχι να σκέφτομαι και να αναλύω τα θεολογικά πράγματα. Γιατί είναι φορέ όταν έχουμε λίγη τραγική δία. Ενώ θέλουμε να προσευχήσουμε και κατανοούμε ότι πρέπει να προσευχήσουμε για να βγούμε από αυτήν την δεν μπορούμε. Γιατί μα καταβάλει ακυρία και λύπη. Τότε πρέπει να δώσουμε θάρρο στον εαυτό μα. Ε, δεν μπορούμε να κάνουμε προσευχή όταν πάρα πολύ η λύπη. Με αυτό ακριβώ είπαμε. Λύπη προσευχή. Και πρέπει να πολεμήσουμε τη λύπη. Για να έρθει η προσευχή. Για ένα μεγάλο αγώνα να πολεμήσουμε τη λύπη. Την επόμενη Τρίτη να πούμε μερικέ ανακοινώσει. Την Παρασκευή θα κάνουμε έρανο τη Αγάπη. Κάθε Χριστούγεννα το κάνουμε. Όσοι θέλετε, μπορείτε να βοηθήσετε να κάνουμε κάποια συνεργεία και τα χρήματα που θα μαζευτούν να δίνουν στου φτωχού. Επειδή είστε και εδώ κάμπο, σκεφτήκαμε είναι να κάνουμε μια χαράτσι σήμερα. Έχουμε δύο κουτιά δύο δύο. Γρήγορα, Σοφία, γρήγορα, μην αργήσετε. Θα με κάνει καλό εσύ Τα βέβαια, αν μισή, τι νόημα έχει. Άντε, Σουζιτρέξ, να οικονομήσουμε καλά σήμερα. Λοιπόν, και αυτά που θα βγάλουμε θα δοθούν στου φτωχού αυτέ τι μέρε. Ε, και όσοι ε, κυρίε και παιδιά να βοηθήσουν για τον όνομα τη να μου δώσουν τα το όνομα του την Παρασκευή. Θα γίνει. Γρήγορα, αργό για να τρέξεις σου, διαργώ. Έχουμε και αγρυπνία την Πέμπτη βράδυ, προ Παρασκευή, για του φυλακόλουθου στι δύο πόρτε, μην σα ξεφύγει κανεί. Διευκόντων Αγίων Πατέρων Μον Κύριε του Χριστέω Θεό, μου να ελέξουν